όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Μη ελπίσεις, παρεμού, ούτε στίχους, ούτε άλλο τι. Μόνον διά της λύπης είμαι ισέτυπη Τα Πανεγύπτια, Αλεξαντρινό φίλο της 4η Ιουνίου του 1932, έγραφαν. Όχι μόνο η Ελληνική Αλεξάνδρεια και η Ελληνική Αίγυπτο, αλλά και ολόκληρο η εθνική οικογένεια έχασε πολύτιμον μέλος, ένα γλαϊσμά τη, με τον θάνατον του Νικολάου Καμπά. Κι αντιπροετών ο Καμπάς είχε να αποσυρθεί του ενεργού καταληφθεί από το όριο τη ηλικία, Εξικολούθη εν τούτη, δρών εκ του αφανού, δια των συμβουλών ασπαρίχεν, ει πάντα σε εκείνου ή την εσυστάνοντα την ανάγκη να διαφωτιστούν από την σοφή σκέψη του και από την αλάνθαστο γνώμη του. Και οι προστρέχοντες ει αυτόν δεν ήσαν μόνον Έλληνες. Η μεικτή δικαιοσύνη, ηνεξύψωσε κατά την εκτέλεση του προεδρικού αυτού αξιώματο, προσέτρεχε πάντοτε ει όλε τι δυσκόλους περιπτώσει ει αυτόν, εδέ γνωμοδοτήσει του. Ω απόρρια τη βαθία και ισορροπημένη σκέψη, ήσαν απαράβατη νόμη για του συμβολευμένου σε αυτόν. την θλίψη τη, η Ελληνική Αλεξάνδρεια η στάνθη αυτήν υπερήφανον κατά την ώρα τη κηδεία, ακούσα του εκφωνηθέντε υπό των ξένων πρώην συναδέλφων του Λόγου, ή την εσύσαν κατά την επίσημον εκείνη στιγμή, η υπερτάτη αναγνώριση τη αξία και των έργων του εν ευθανασία την ζωή Έλληνο Νικολάου Καμπά. Ακόμα, Κατά τον Φεβρουάριο του 1926, στην πεντηκονταετηρίδα των μεικτών δικαστηρίων που ήταν πρόεδρο των ΟΚΑΜΠΑΣ, διαπρεπή ξένο νομικό, ο Αλμπέρι Κλεμουάν, πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου των Μικτών Δικαστηρίων, έγραφε. Μόνον από το δικηγορικό σώμα θα αναφέρω το όνομα του Δεκάνου Καμπά, ω τη επί μακρά έτη υπήρξε διαπρεπή ημών συνάδελφο και μέλο. Κύριε Πρόεδρε, είστε επικεφαλή του Δικαστικού Σώματο των Μικτών. Το υψηλόν του το αξίωμα σα ανετέθη ένεκα τη νομική σα μορφώσεω και τη αγάπη σα προ την δικαιοσύνη. Είναι μεγάλη τιμή για εσά, μεγαλύτερα ακόμη ή δυνατόν για το σώμα, ει το άλλοτε ανήκατε και του οποίου υπήρξατε τέο ο αρχηγό, ο παραπάντων αγαπόμενο. Τα ανωτέρω δείχνουν πώς και πόσο ο Νικόλαος, ο Νίκο Καμπά, από το 1880, που εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, φεύγοντα από την Αθήνα, δικηγόρο νεότατο, Λίγο-λίγο διακρίθηκε στο επάγγελμα και μαζί στη μελέτη της νομικής, όσο που ξεχώρισε. Υπέροχος. Μέλος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου των Μικτών Δικαστηρίων. Εφέτης των Μικτών την 31η Ιανουαρίου 1912. Αντιπρόεδρος του Μικτού Εφετίου 6 Νοεμβρίου 1922. Και πρόεδρος 1 Νοεμβρίου 1924. Τον έφτασε το όριο της Ηλικία έγινε συνταξιούχος από τον Νοέμβριο του 1927. Πράγματα που δεν ενδιαφέρουν ούτε με, μήτε όσους θα προσμένουν να ακούσουν κάτι άλλο από εμέ. Γιατί όλος διόλου αναρμόδιος και ακατάλληλος είμαι και απλώς ακόμη να αναφέρω για και για νομικά. Το μόνο που θα έπρεπε να σημειωθεί για τη βιογραφία ενός θεμιστοπόλου της περιοπής του Καμπά είναι τούτο. Στα νέα του χρόνια ο καμπά αγάπησε και πίστεψε και ανάθρεψε την ποιήση. Σ' ένα του γράμμα στον Βλάση Γαβραιηλίδη από την Αλεξάνδρεια, στις 14 του Γενάρη 1881, μας ορίζειν υποβλητικά την ηλικία του. «Νέος και μήλικό μου δεν είναι ο έχωνος εγώ 24 έτη μόνον εις την ράχη του, αλλά πας ο όζων ακόμη καρδίαν πάλουσαν εστανομένην αγαπώσαν. Σε παρακαλώ μη μου χαρίσεις ιδέας και αισθήματα τα οποία ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε θα έχω ποτέ» αλλά πολύ πρωτύτερα από το 1881, από τότε τουλάχιστον που πήρε συνείδηση της ποιητική σημασίας του. Όμως και ένα απλό σημείωμα πως πέρασε από την ποιήση, δεν θα φτανε να παραστήσει και την τραγική του αφοσίωση προς την ποιητική θρησκεία και την εξωμοσία του. Ό,τι κάνει, παραμερίζοντας την επιστημονική υπεροχή του, την ευτυχία του και την αναγνώρισή του στην ομομάθεια, στη ζωή του, στο χαρακτήρα του, είναι η ποίηση. Τα λίγα χρόνια που έζησε κάτω από την ιερή σκέπη της, στη Μητυλήνη γεννημένος, αποκαταστημένο στην Αλεξάνδρεια, σημαδεμένος όμως Αθηναίος, όσο και αν του στάθηκε μοιραίο, σας σβηστό να απομείνει το χρυσό σφράγισμα. Είμαι βέβαιος πως το σημάδι για τη ματιά που τον ήξερε, κάπου κάπου θα του έμενε σαν Άγιο λείψανο. Θα ξεδιαλύνονταν σε κάποια καλοσύνη του. Σε κάποιο προτέρημα τη επιστήμης του. Σε κάποια μορφή του λόγου του. Και του μιλημένου και του γραπτού. Το πέρασμά του από την ποιήση δεν ήταν η διαβατική μόνο χάρη τη φαντασία, που και σβησμένη αφήνει τα γνάρια τη και σε εκείνον που προάγεται αργότερα σε κύκλου διαφορετικού τη επιστήμης, τη τέχνης, τη βιομηχανία, του στρατού, του κάθε λογής πρακτικού ή θεωρητικού βίου. Ο Νίκο Καμπά, και στα τρία-τέσσερα χρόνια που τον εμπισταγώγησε πρωτόφερτον ημούσα, φάνηκε πρωτοπόρο. Βαριά τονίζω τη λέξη, μέσα από την ελαφρότητα που συχνά σαν άχυρο την αφήνω να πετυχέται η σημερινή. Το λένε οι στίχοι του, στα 1880. Πρωτόφαντο σε φιλοκαλία και αριστοκρατική απλότητα τυπωμένο βιβλίο, σαν να ήθελε να μιληθεί με την πρωτοφανέρωτη και εκείνη αφέλεια και αντιρωμαντική ολιγόλογη συμμετρία της ποιήσεώς του. «Οι τριγώνες και έχιδνε», το πρώτο και τελευταίο βιβλίο των ελληνικών στίχων του Παπαδια σαν να αποχαιρετούσαν κάτι που έσβηνε. Οι στίχοι του καμπά, σαν να πρωτοχαιρετούσαν κάποιο ξημέρωμα. Του Γεωργίου δροσύνη τα ειδήλια, σαν να το εβεβαίωναν. Σε ένα μου βιβλίο, κατορθώνω να παραστήσω, να ψυχολογήσω οπωσδήποτε, το ποιητικό χρονικό του καιρού, με την παλιά, κουρασμένη μας ποιητική, με τη νέα που προτάνει για τα πόδια τη να περπατήσει. Σε εκείνον που ζητά να αισθανθεί και να καταλάβει, να, κρίνει και να τοποθετήσει, Χρειάζεται πάντα ιστορία, γιατί αλλιώτικα η τύφλα θριαμβεύει. Στον ανιστόριτο και οι στίχοι του καμπά και τα γύρω τους και τα πίσω τους δεν δείχνουν τίποτε σχεδόν. Στους στίχους περνούσε κάποια φιλοσοφική μελαγχολία παπαριγοπούλικη, που δεν έφτανε στην γλωσσική ευκολομεταχείριστη δημοσιογραφία. Περνούσε στη βλαχική κομψοπρέπεια, που τη γλίτωνε από κάποια μονότονη ψυχρότητα η θέρμη της δημοτικής όσο και αν ήταν η δημοτική πρωτόπυρη σε πολλά για μας τότε. Λύπη από το τραγούδι του Καμπά έγραφα άλλοτε ο συναρπαστικός, ασυγκράτητος λυρισμός που συχνά στου μετριότερους εκφυλίζεται σε ρητορική. Δεν έχει τη λειτουργική επιβολή της ιεροτελεστίας. Είναι απλή ομιλία. Μα που δεν εμποδίζει η ηρεμία της την ηρωνία και τη συγκίνηση, το σαρκαστικό χαμόγελο και την ερωτική τρυφερότητα. Κάτω από την οικειότητα της παρουσίας του, από την παρησιαστική του αφέλεια και με τη χαριτολογία του που εντείνεται ίσα με το λόγο υπάρχει μια γνήσια ελληρική πνοή. Μια μορφωμένη ευαισθησία που πηγαίνει απάνω από τα νέα του χρόνια και τοποθετεί ορόσημα και σκάφτη για να στρώσει τα θεμέλια μιας εργασίας. Της δίνει το σύνθημα, μα με τον καιρό θα πήγαινε πολύ απάνω και πέρα από τα όνειρά του. Νομίζω άξια να αναγνωριστούν και να ξεχωρίσουν μέσα από όλα τα ποίηματα των στίχων, η Κυριακή, που η παρασχική της περιπάθεια δεν έχει τίποτε από το ρομαντικό παροξισμό μα ρυθμίζεται με ευλάβεια, παρθενική και με απλότητα. Κοντεύει η μέρα που η χαρά θα με μεθύσει πάλι. Η Κυριακή που θα βρεθώ σαν πάντοτε σημάτης. Διλάθανε ανέβω, γελαστή εκείνη θα προβάλλει, η άτολμη μου η ματιά, τη φλογερή ματιά της, θα απαντήσει, τα παλό θα μου απλώσει χέρι, θε να γελά συντροπαλά, γλυκά θα μου μιλήσει και την ψυχή μου φτερωτή στον ουρανό θα φέρει. Αχ, γλίγορα η Κυριακή θεέ μου, α γυρίσει. Μάλιν αν την άφησα και την ξανάβρο άλλη, Σαν από το θρόνο Βασιλιά, αν ίσω έχει βγάλει το γέλιο από το στόμα τη ολόπικρη ηρωνία, Ο α Κυριακή. Εμπρό στην Παναγία, για να μπορώ μέρες πολλές γονατιστός να μείνω. Ποιος ξέρει, θα συγκινηθεί από τον πικρό μου θρήνο και στόν όνειρο στη ρόζα μου για μένα θα μιλήσει. Αχ, ασαργήσει, αργήσει Κυριακή Χριστέ μου, Ασαργήσει. Όχι, Α έρθει γρήγορα. Την ύστερη εβδομάδα με τόση μου εμίλησε καρδιά, τόση γλυκάδα, που έγινα καλός, πολύ καλός απ' τη χαρά μου και λέησα κάθε φτωχό που βρέθηκε μπροστά μου. «Αύριο έτσι του στοχούς θα ελέησω πάλι, εκείνη αν με αγαπά, αν δεν την ευρώ άλλη». Για χάρη τους η Παναγία να αλλάξει δεν θα αφήσει. «Αχ, γρήγορα η Κυριακή Θεέ μου γυρίσει». Και η Λεσβία, που το νεοκλασικό φάσμα της ποιητρίας φέρνει στην όραση του κρίτικου χωρίς καμιά φυσιολογική συγγενία, τον κλασικό θάνατο της Απφός μέσα στη Μαρία του Βερναρδάκη. Μείνον. μη μας φεύγεις χρυσαλής, ω, μη, και την γίνουμας μα ρόδα δεν κοσμούν και ηία. Μήνων, σε ποθούσιν τόσοι οφθαλμοί, ή, αν φεύγεις κόρη, κάνει πέμμας πία, είναι η πατρή του πάντα κάλλος, έαρ και ζωή, όπου μη διόντα ουρανών ευρίσκη, η Πατρίσου; σου οπου παντα καλο βλέμμα, όπου η πνοή του ζεφύρου όλη άρωμα με θύσκη, είναι η πνοη του ζεφυρου ολη αρωμα με ειναι η πατρης όπου γλυκυτέρα ψαλή αηδών και μελό στο κύμα ο αΐρσα Λέβη, όπου η γη πάσα άπειρο ροδών, όπου πάσο βλέπων εις θεών πιστεύει, είναι η πατρίς μου. Όπου όλη πλάσης έρωτα τελεί και εις αγάπη θείων συνενούται άσμα, όπου διαχέων θρύνονε μελή, φέρεται τη νύκτα ποιητρία σφάσμα, είναι η πατρίς μου. Ω χαρά, μαντεύω Όπου και εμού ύπτανται οι όλη της ψυχής σου. Αδελφή Γλυκία, φίγομαι νομού, τη αφού στο λίκνων, η καλή πατρί σου είναι και πατρίς μου. Ο στοιχουργικό πυρετό του δεν περιορίστηκε φυσικά στο βιβλίο των στίχων, τον έκειε και εκείθε πέρα με την προσοχή του στην Αστόλη στην Εκφραστική, που προχωρούσε ζωηρότερη στην παραγωγή του για λίγο καιρό στην εξορία του από την Αθήνα. Πριν του βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, το πρόβλημα αποκλειστικό τη νομική. Σε ένα του ποίημα, το αίσθημα τη ταχυλογία στυλώθηκε θριαμβευτικό. Η ποιήση δεν ήβερα να αφήσει το μαγεμά τη παρά σε δύο μονοσύλλαβα, σε ένα τι και σε ένα που. Κι ούτε οι πολλοί, ούτε και ο ίδιο ο ποιητή δεν την αισθάνθηκαν την αλήθεια που έκανε και που κάνει την καθαρέγουσα και στο στίχο και στον πεζό λόγο να κρατιέται με την επίφαση τη ζωή. Με το δημοτικό στοιχείο που είναι τα τι και τα που, τα θα και τα να και τα μύρια τέτοια είσαμε σήμερα. Ανέθαπτον υπό την λίθην το παρελθόν μου, τη χαρά. τι χαρά. Ό,τι ποτέ δεν υγαπήθη, θα μόνον, ο σκληρά. Ανέθαπτον υπό την λύθη το παρελθόν μου, τι χαρά. Ανέθαπτον εντό τη λύθη, το παρελθόν μου, πού χαρά. Πόσον θέρμος αγαπήθη, θα ελυσμώνουν ο σκληρά Ανέθαπτον εντός της λύθης Το παρελθόν μου που χαρά Τη <Τι> συστά πορεία Ο ξεναγός με εγκαταλείπει Με πρόδωσε Με την ενάρετη ψυχή μου Όμως εσύ Κορμί μου δύστυχο, Που χάνεσαι Γυμνοκερί με σάδια ποίηματα Σε ποια ζωή Όλο και πιο ακατοίκητη Άγνωστα μέρη Ακατανόητα Και παραζαλισμένα Ξένος μέσα στη μνήμη μου Πώς να ταιριάξω πάνω μου Παλιά σκυρτήματα και αφές Αφού το ξέρω Τίποτε δεν επιστρέφει και αυτό που τάχατε ανασέρνουμε Απ' τη λύθη Δεν είναι κατά κάθε ζωής παραμονάχα Απάτες και είδωλα του νου Δίχτυα αδιανά. Οι ίδιες μα ηρυτίδες Δεν σε γνωρίζω Εσένα που μου λείπεις Δεν είσαι εσύ η αναμνησή σου Ούτε το χτύπημα στην πόρτα Ούτε το αλάφιασμα στον ύπνο Ούτε Ξέρεις τι ώρα είναι για μένα τώρα Και τι κάνω μέσα μου Σωματικά σε χάνω κόσμο Κι άλλος δεν είναι Πιο ανέκλητος αποχαιρετισμό και να ενδύθω λόγων πνευματικών ουκέχω. εγώ που σε άπειρα πνευματικά μαρτύρια ευαπτίσθη σωματικός ο λόγος μου που σε άρθρωνα σωματικός γι' αυτό δνητός και λίγος δεν εξαρκεί μήτε για τα στερνά χριώδη πριν να πέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω γιατί το πνεύμα δεν σαρκώνεται και ποταπώς ο ασπασμός ούτος. Δεν έγινε. Δεν έγινε ποτέ αυτός ο Ευαγγελισμός. Σάρκα με σάρκα πάντοτε σαρκώνετε, Σάρκα με σάρκα πάντοτε σπαράσετε. Σάρκα με σάρκα πάντοτε νυχτώνει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.